Η σαπφόνοταρα διαβάζει παπαδιαμάντη. Το σπιτάκι στο λιβάδι. Δεν είχε μείνει πλέον ούτε τόσων νερών. Στην μικρά μικράν λίμνην όσον διανακαραβήσουν ο παντελή, ο φάντης και ο χαράλαμπος ο σανταβελής τα καραβάκια τους, όταν εδραπέτευον κάθε δειλινών από το σχολείο με τους φύλακας κρεμαστούς υπομάλεις και τρέχονται σαν εσήκωναν την περισκελίδα των μακρόθεν ούτε το μούργα, όσον διαναγεμίζει κάθε πρωί και βράδυ την μικρά τη, της, υγριά, παναγιού, η κοτρονιώτησσα, μεταβαίνουσα από βούρκον εις βούρκον και ξεχωρίζουσα με τον μπύχιν της και με το τενεκεδένιο πενινταράκι της το κατακάθισμα του λαδιού από τον νερόν και από την λάσπιν. Ο κύριος Ισήκουσε τα σδεήσης των πτωχών και τους στεναγμού των πενήτων και σώρεψε τόσας νεφέλας στον εθέρα και ίστραψε και ευρώντισε τόσον τρομακτικά εις το στερέωμα και έριψε τόσον αύθωνο νερόν εις το χωρίων χωρίον ώστε να εξαλειφθεί πάσα καθαρσία εις την και να γίνει ένυγη και ο ουρανό και η θάλασσα. Ή το ώρα διληνού και αποπροία ο Εθήρρη το θολωμένο και σκότωσε πε κρέματο και συναιφιά μεγάλη. Ωρόρι δουρανόθεν νίξ. Τέλο οι καταράκτε του ουρανού και έγινε βροχή, η νίγησαν και αποπροια ο εθηρρη το θολωμενο και σκοτωσε πε και συνεφιά μεγαλη ωρορι δουρανοθεν νιξ τελο οι καταρακτε του ουρανου η και εγινε κατά κατα το κατόγιον της γριάρα γιάδενας εγέμισε νερόν ως δύο πύχεις, το ελεοτριβίον του πατήθη επατήθη μέχρις αναστήματος και πλέον από το νερόν, και οι κοπάνες εγέμισαν, ελέε παρεσύρθησαν από τον χαμηλόν σοφάν. Το άλογο εσταμάτησεν και ο Γιάννης ο αρμαμέντος έμεινε με το πτιάριον εις την χείρα. Η Θιά Μαριό, η Κατσικάκαινα, βγήκε έξω εις το και συνέπλεκε τας χείρας εις προσευχή αγωνίας. Ο στάβλος του Γεροκουμενή είχε πλημμυρίσει και το γαϊδούρι έπλεεν εις το νερόν, ο κυριός του άλλο μέσον δεν έβρε παρά να τραβήξει την τριχιάν από την κλαβανήν επάνω εις το πάτωμα ώστε το ζώο να πλέει το σώμα κάτω και την κεφαλήν να ανατείνει επάνω με κίνδυνο να πνιγεί από το σχοινείον πριν γλιτώσει από το νερόν. Πέραν εις τον του Σαραφιανού η πλημμύρα είχε ρίξει κάτω τους τείχους και το νερόν εξέσπασε μέσα εις τον κήπον παρασύρον στάβλου, στάβλους, και δέντρα. Ο Σαραφιανός με τον γυρωτών επενδύτην του με τα υποδήματα μέχρι των μυρών επροσπάθη να εμβαλώσει εκ των ενόντων το ρήγμα του τείχου. Κουβαλών χονδρά ξύλα και κούτσουρα και σορεύαν ταύτα διαναφράξει να φράξει την ρογμή. Υγρυάχι όνομα από το παράθυρο με φώναζε, κάψε τα, γέ μου, κάψε τα. ισως σε φαντάζε το ότι ο ιό τη τα ξύλα δια να ανάψει φωτιά. Κάτω ει το ποτόκι, όλα ήσαν θάλασσα. Τα κατόγια των οικειών είχαν πλημμυρίσει όλα. Το βαρελάδικο του μαστροστεφανί είχε γεμίσει νερό, ως δύο μπόλια. Ο βρόχινο ποταμό είχε ρίψει κάτω πρώτον το τσαρδάκι ή το μικρόν παρά πήγμα του Στεφανή ή τα παρέσυρε τα βαρέλια εις χωρών όλα όσα ήσαν από κάτω εις το τσαρδάκι ή τα εισόρμησεν εις το εργαστήριον του καλού Χιρόνακτος και το έκαμε να πλέει. ή πλημμύρα ήτως όλα τα εισόγεια και όπου τα πατώματα ήσαν χαμηλά εκινδύνευε να τα φτάσει. Η γριά ραγιά δεν αεφόναζε να παντικρεί, να πάγουν να την γλιτώσουν. Θα χρειάζεται το βάρκα δια να της την χάριν. Αλλά βάρκα δεν υπήρχε ένα άλλη η μη τα βαρέλια του μαστροστεφανή, όπου έπλεαν όλα εις την σειράν με γραφική νοθρότητα. Ο υιός του Βαρελά, ο μικρός, είχε καβαλικεύσει το εν τούτον και ύβρε μεγάλην διασκέδασιν, αλλά δεν κατόρθωσε να ανακαλύψει το πιδάλιον του αυτοσχεδίου πλιαρίου. Έκλεινε πότε με τον ένα πόδα, πότε με τον άλλον κατά το ρεύμα και είτο έτοιμο κάθε στιγμή να δώσει βουτιάν. Επάνω, εις το υψηλότερο μέρος της συνοικίας των ανατολικών, δεν είναι το φόβο να φτάσει το νερόνι στι οικίε. Εκεί είσαν τα κοτρόνια, οι ψηλοί βράχοι, καμωμένοι επίτηδε δια να χτίζουν φωλεά στα νυχτοπούλια, και δια να ανεβαίνουν τα παιδιά να παίζουν με του χαρτίνου αετού, δια να κάνουν τρέλα και να φωνάζουν η γριά σακαβάρενα είχε εξέλθει στον εξώστην και τραβούσε τα μαλλιά της και φώναζε «Τι είναι αυτό, Θεέ μου, τι είναι αυτό, αμαρτωλή είναι και θα τους βουλιάξει». Και η θιά καρπέτενα σύζυγο πλιάρχου, ενθυμουμένη τον άντρα της και τους ιούς της, όπου εταξίδευαν με το καράβι έκραζε «Παναγιά μου στο πέλαγο! Παναγιά μου στο πέλαγο!» Ο, ο γέρον πατήρ, ο καλός οικογενειάρχης μιας πτωχής οικίας δίπλα στο βαρελάδικο, είχε νοπλιστεί προχήρος με σκαπάνι και με κουβάν και είχε καταβεί στο το Επροσπάθη ε να αδειάσει το νερό από το κατόγι. Επαιδεύε φράξει αφράξιος δύο πιθαμά στο κατόφλιον και πάσχιζε να δέσει το πιθάριον του ελαίου εις ένα κρίκον επί του τείχου. Είμην κι εγώ εκεί, εις το παράθυρον, έβλεπα και προσπαθούσα να διώξω τον φόβον, να διασκεδάσω. Το είχα πάρει πονηρά και δεν επήγα εις το σχολείον, πολύ άρεα επήγαινα. «Γυναίκες ανασκουμπωμένε μέχρι γονάτων, πατούσε στα τα νερά. Ο βαρελάς κοπιάζον να εξασφαλίσει το εργαστήριόν του, να μαζόξει τα βαρέλια του, να βάλει στην άκρη τα κλαδιά και τα ξύλα από το χαλασμένο παράπηγμά του. Όλα απαιτέλουν παιδικών θέαμα. Οι φουρνάρισα εφώναζε να παντικροί να υπάγουν να γλιτώσουν τι κλάρες τη όπου τας είχε παρασύρει το ρεύμα. Δύο ή τρεις γέροντες της γειτονιάς ήσαν μέχρι βουβώνουν στο το νερόν για να γλιτώσουν κουτσούρες και καυσόξυλα όπου έπλεαν στον των ποταμών. Η γριά μερενγκλίνα από το στενόν μέσα εφώναζε εφώναζε να τις γλιτώσουν την σκαφίδα της όπου την είχε πάρει το ρεύμα και την έσπρωχνε κάτω προς την θάλασσα μου. Τα παιδεία από το σχολείον είχαν κάνει γενική έξοδον Καθώ εκόπασε η βροχή και το ρεύμα τη πλημμύρα εφούσκονε να Εξήλθον Εξήλθαν με ατάκτους φωνάς και έτρεχαν. Έτρεχαν στην μεγάλη λίμνη του νερού κάτω προ των Αγιαλών, διά να προστάσουν να χορτάσουν καράβισμα και παιχνίδι. Ιστα νερά μίαν φοράν, να βραχούν να παίξουν με το ρεύμα. Και δύο κοπάδια πάπιε, όπου έπεσαν στα νερά άμα σταμάτησε η βροχή και βουτούσαν, τράπησαν ει φυγή νερούμι. το ΧΗ η Μαριώ, η μαζί με την κόρη της, την Ματώ, ευρίσκοντο εις των μεμονωμένων οικίσκοντων, εις το χαμηλότερο μέρος του Λιβαδιού προς την εξοχήν, εις την άκρη του χωρίου. Άμα ήρχισεν οι καταιγείς και τα θεμέλια της τα ταχαίως κατεπλημμύρισαν, Αλλημαριό δεν επρόσεχε καταρχάσει τούτο. Είχε το μάτι ψηλά κατά το βουνόν ή το αφηρημένη. Μάνα, θα πλημάρουμε, φώναξε η κόρη τη. Η μύτηρ εξκολούθη να κοιτάζει ψηλά στο βουνόν. Α πά να πλημάρουμε, ψιθύρισε. Μάνα, πλημάραμε! Επανέλαβε με το λίγο νηματό. Η χείρα έστρεψε το βλέμμα προς τα παραπόδας. Όλη η στεφάνη του εδάφους ολόγυρα είχε πλημμυρίσει και το ισόγειον της οικία ή το γεμάτον νερόν. Το χαμηλόν πάτωμα εκινδύνευε να το φθάσει. Θάλασσα, ποταμός, πέλαγος. Πο, πο, πο. έκαμε νιμήτρη, συμπλέκουσα τας χείρας. Από την στέγη τη οικεία είχαν ανοίξει δέκα έω δώδεκα στα Τα φορέματα, η τέμπλα με τα στρώματα και τα συντόνια, τα πενιχρά έπιπλα, όλα ήσαν καταβρεγμένα. Η κόρη τα μετέφερε και τα εσώρευε όλα μαζί, πότε στην μία γωνία και πότε στην άλλη, αλλά και εκεί ήνυγε στα Τέλος τα εκουβάλισεν όλα εις την μέσην, αλλά εκεί είναι η ξεμέγα σταλαγμός εις τον καβαλάριν της στέγης. Την προηγουμένη εβδομάδα είχαν ξανασύρει την σκεπήν, να το ήξεραν να μη βάλουν μάστοριν, αλλά και τι τον ήθελαν τον μάστοριν, Μήπω είτο το δικών τους στο σπίτι. Ο κυραργυρό ο ξυγκοχέρης, ο πιστοτίστον του Τους εφοβέριζε καθημερινώς να τους βγάλει από το σπίτι. Προ ημερών ακόμη είχε περάσει από εκεί και τους είπεν... Ότι θα τους πάρει το ποτάμι. Ας χαρεί τώρα. Πω πω πω, θα πνιγούμε μάνα. Ολόλη ξενικόρη συμπλέκουσα τα σχήρας. Κοιτάζουσα δια του παραθύρου κάτω... Και βλέπουσα όλον το λιβάδι θάλασσαν. Δεν εφαίνεται πουθενά πάτημα διαναπατήσει τη, και η βροχή εξκολούθη ακόμη. Θα πνιγούμε πνιγούν, εθρήνη του τραβούσα τα μαλλιά τη, και ο αδερφός σου, ο αδερφό σου που λείπει από το πρωί στο χωράφι, δε θα πνιγεί. Σπαρακτική το η φωνή τη μητρό. Εντακόσια βήματα μακράν εκατοικούσεν η Μαργαρό η Μποστανού εντο του Λαχανοκήπου τον οποίον εκαλλιέργει ο σύζυγός τη Ο οικίσκος τον υψηλά επιλοφίσκου αψηφούσε την πλημμυρα Η γινή είχε να ανοίξει το παράθυρον και φώναζε προς την μαριό την Λιβαδάκεννα «Θα πνιγείτε χριστιανές». Η Μαριό. Η τον αφοσιωμένη όλη στον στοχασμό του ιού τη, η τον παραδομένη στην ανησυχία τη, εκοίταζε το βουνόν με όμα απλανέ. να έβλεπε οπτασίαν ο ιός της που να είναι με αυτόν των κατακλυσμών. Πνιγήκατε, Χριστιανέ, εφόναξε πάλι η μαργαρόη μποστανού. Όλο το λιβάδι πέλαγος κι ανε προθυμοποιεί το τη να υπάγει ει βοήθειαν των αγωνιόντων, δεν θα δύνατο πλέον. Ο σύζυγος της Μαργαρό ή το κάτω ιστοισόγιον το ισόγειον και διόρθωνε τα τσαπιά και τρόχιζε με οξύν τριγμών μικρών πριόνιων, το οποίο του εχρησίμευε δια το κλάδευμα των δέντρων. Το νερόν έπρεπε να αναβεί δύο μπόλια ακόμη για να του φθάσει. Δια της μικράς έβλεπε και αυτός την Τεφράν χωματόχρουν, κυματόδι θάλασσαν, την κατακλείζουσαν όλα τα αλώνια και τους κάμπους. «Καλε δεν ακούς τι γίνεται, δεν βλέπεις», εφώναξε νάνωθεν δια της καταπακτής η του. «Θα χαλάσει ο Θεός τον κόσμο». Ο κυπουρός κάτωθεν απήντησε στην την ερώτηση ενδιάσματο ψάλλον με την βραχνή φωνή του. Βρέχει ο ουρανός και βρέχουμε, ξενακιμε και δρέπουμε. Η θέση στων δύο γυναικών στο το μοναχικό σπιτάκι του Λιβαδιού ήρχισε να γίνεται απελπιστική. Η κόρη εκφρον ολόλιζεν, εκεί το παράθυρον, τον εξώστην την ξυλίνην σκάλαν, όλα απειλούμενα και σαλευόμενα από την πλημμύρα. Η μύτυρ είχε παύσει αρτίως να τραβά τα μαλλιά της. Έσχιζε τα σπαριά. εκόπτε το και μυρολογούσε. Δεν έκλαιε το σπίτι, δεν έκλαιε την κόρη της, ούτε τον εαυτό της. Έκλαιε τον ιόν της, ως τη σύτω μακράν. Εκοίταζε κατά το βουνόν, αλλά δεν τον διέκρινε πλέον ο πελώριος σύφων, στήλος φοβερός, ενώνων των ουρανών με την γήν, όπου διαπενθήμου ανταυγίας εφώτιζεν εκ διαλυμάτων τα πέριξ, και έκαμε το βουνό να ξεχωρίζει, εσχίσθη ήδη, διεράγη και διελήθη, και το βουνόν μαύρος ατμός έγινε εν με τον εθέρα το ήδη πνιγμένον τον ιών τη. πτώμα ελεϊνόν φοβερόν την θέαν, παρασιρώμενον από το ρεύμα, κτυπώντα την κεφαλίνα από βράχου βράχων, βράχον, και σφινούμενον εις τους βάτους και τους θαμνώνας από εμασιάν εις εμασιάν. Ιφτο να ακουσίως στα μυρολόγια, «Πώς θα σε φέρουν γιόκα μου, πνιγμένον με στο ρέμα, πώ θα σε ειδω. Η μαργαρόι μποστανού εφώναζε τον άντρα τη. Καλέλα επάνω να ειδεί, να μπορούσε κανεί να της γλιτώσει. Ο άνθρωπος απήντησε με το βραχνόν τραγούδι του. Έρχομαι, κυρία μου, δεν έρχομαι. «Εξω στην πόρτα στέκουμε, βρέχει ο ουρανός και βρέχουμε». Η βροχή είχε πάυσει και η πλημμύρα δεν είχε καταπέσει. Είχαν κατέλθει όλα τα ανώνυμα ρεύματα του ποταμού, όλα των κοιλάδων τα θωρά ποτάμια, όλα τα χειμέρια κατακαθίσματα των υποριών» το μικρόν σπιτάκι στο λιβάδι έτριζε, έτριζε κατέρεεν, η βοή του καταποντισμού ανήρχετο εις τον εθέρα και εις την βοήν αυτήν δεν έχάνε το στεναγμό των πενήτων δια τους αγγέλους του Θεού. Το σπιτάκι της πτωχής χείρας είχε καθίσει από το εν μέρος και είχε λάβει στάση χολού κλείνοντος προς τον ένα ομόν, πτωχού γέροντος, στηριζόμενου επί της ράβδου του. Δεν υπήρχε ορατό στήριγμα δι' αυτό, πλην αόρατος χειρεφαίνεται να το κρατεί από το ένα μέρος, δια να μην καταρρεύσει όλον. Όταν εκόπασεν η βροχή, χωρικοί κατέβαινον τρέχοντες με τα υποζυγιάτων, επανήρχοντο από τους αγρούς μισοπνιγμένοι, Βρεγμένοι ω το κόκαλον, διήρχοντο ει απόσταση εκατοντάδων βημάτων, η μαριό ίστατο ει το παράθωνο, Παρακαλούσα εκθύμωση την Παναγία και ρωτώσα μεγαλοφόνος του διαβαίνοντα μακράν. Μην είδατε το μανόλι, το γιο μου! Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ο καθή έσπευδε, δια τι έγινε το σπίτι του, η φαμιλιά του, και δεν ήκουε τι τον ηρώτα η χείρα του Λιβαδιού. Αλλά αυτοί δεν απέκαμνε να ερωτά, ενώσο διέβλεπεν εις το σκότος. Η Δεκεμβριανή ημέρα είχε δύσει, η πλημμύρα κατέπιπτε και το σκότος απειλητικών επεκρέματο εις τα φωσφορίζοντα νερά». «Μην είδατε πουθενά το γιο μου, το μανόλι! Δεν τον είδαμε με τη σεφάνη ότι ήκουσεν άπαξ και η απάντηση ή σπαραγμό σπαραγμός δι' αυτήν. Παναγία μου!» Αφού γλιτώσαμε ω τώρα, πάμε να κατεβούμε. Κι α πλέψουμε στο ποτάμι. Το σπίτι θα πέσει. Μπορεί να γλιτώσουμε. Πάμε να δούμε τι γίνει. Και ο Μανώλης. <Ρι> η κόρη εμπρό, η μύτη ροπίσω εδοκίμασαν να καταβώσει την σαλευωμένη και σιωμένη σκάλαν. Έχουν κατέλθει δύο σκαλοπάτια και πλατάγεις στη μέσα εις νερό. νερόν. Εφάνει κάτι τι μεγαλόσωμον, διπλούν το σχήμα τεράστιων και κατά το ίμισι πλέον, κατά το ίμισι πατούν πηδών και παραδέρνων μέσα εις «Μάνα, είστε καλά, γλιτώσατε» ήτο η φωνή του Μανώλη. «Ο γε μου, ο παιδί μου, παιδάκι μου, είσαι καλά, ήρθες» Η ο Μανώλης, καβάλα εις το άλογόν του, επίδησε κάτω έως την μέση εις το νερόν και εγκαλίστη την μητέρα του». Την εσπέραν εκείνην η πτωχή οικογένεια επήγε και διενυκτέρευσεν εις της Μαργαρός μποστανού. Ο Κυπουρός σε συμβούλευσε τον Μανώλην. «Να κάνεις νόμο τρόπο, λέω εγώ, να κάνει σπιτότοπο επάνω στα κοτρώνια ή στα γελαδάδικα ή στον απάνω μαχαλά, να χτίσετε κανένα σπιτάκι να μη σας πατεί το νερό». Η χείρα έλαβε τον λόγο... «Καλά το λες γείτονα, μα εκείνος ο νταβατζής μας, ο του χρωστού με λέει δεν ξέρω πόσα γίνονται, τριακόσες όλο το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι, και α του πληρώναμε τακτικά το διάφορο, μόνο δύο χρονιές δεν του πληρώσαμε, θα μας έχει πάρει άλλα τόσα κι άλλα τόσα κι ακόμη δώσει του το διάφορο κεφάλι του». Και φοβέριζε να μα βγάλει από το σπίτι να μα το πουλήσει στη δημοπρασία. Και μα είπε τι προάλλε: Θα πέσει, μα είπε το σπίτι να μα πλακώσει. Να που έπεσε τώρα, α το χαρεί. Δεν έστελνε εδώ σήμερα κανένα κλίτορα ή κανένα τακτικό να μα βγάλει από το σπίτι. Μεγάλη χάρη θα μα έκανε. Όλοι μα δύο πύχε τόπο θα χρειαστούμε για να μα θάψουν. «Ας χορτάσουν πια η αναχόρτα γη. Ο Κυπουρός έσυσε τους ώμους, έπιε μίαν εισηγίαν της χείρας και των τέκνων της και έψαλε ευθύμως το βραχνόν του. «Έλα βαριά, σιγά και ταπεινά, μη πάρουν τα φωτιά και κάψουνε τη γειτονιά». «Έρχουμε μου, δεν έρχουμε», «Όξω στην πόρτα στέκουμε, ξενάκι με κεντρέπουμε». Και η η γυναίκα του είπεν: «Εγλίτωσεν ο κοσμάκης και τη φορά αυτή, δόξα να ο Θεός». Η Σαπφό διάβασε το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Το σπιτάκι στο λιβάδι». Μουσική επιμέλεια ανακρέων Παπαγεωργίου Ρύθμιση ήχου Θοδωρής Σφέτσας Επιμέλεια εκπομπής Νέλα Δουλτσίνο.